Η Καινή Διαθήκη τα Συντόμου Ερμηνείας Υπό Παναγιώτου Νίτρε Μπέλα Εκδόσεις Αδελφότης Θεολόγων Ο Σωτήρ Ισάβρον 42 Αθήνε Τηλέφωνο 36 22 108 Αθήνε Μάιος 1993 Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον Αναγνώστρια Κατερίνα κουρί Το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, εισαγωγή, σελίδα 365 Ο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη υπήρξαν ένα από του τέσσερα αλληλεί, του οποίου εκάλεσαν ο κύριο πρώτου ει το Αποστολικό Αναξίωμα. Τόσο ο πατήρ του Ζεβεδέω, όσο και η μητέρα του Σαλόμη, ήσαν άνθρωποι ευσεβεί, προπάντων η Σαλόμη, η οποία την ευσέβαινε και τη θρησκευτικότητά τη την μετέδωσε και στα παιδιά τη. Δι' αυτό, μόλι ο πρόδρομο Ιωάννη ήρθε να κηρύτει στην έρημο ο Ιωάννη έγινε μαθητή του μέχρι τη στιγμή κατά την οποία ο πρόδρομο έδειξε μισθό τον Ιησού. Η μητέρα του Σαλόμοι θεωρήθηκε από μερικού ότι το αδελφή τη Θεοτόκου, οπότε ο Ιωάννη τα ο πρώτο εξάδελφο του κυρίου. Δεν φαίνεται όμω πιθανό να εγνώριζε ο Ιωάννη τον Κύριον πρώτη συστάσεω, την οποία έκαμε μισθό ο πρόδρομο ο λίγο μετά το βάπτισμα του Ισού. Ιωάννου, κεφάλαιο Α, στοίχη 35-39. Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγινε μαθητής του Κυρίου, απετέλεσε μαζί με τον αδελφών του Ιάκωβων και τον Πέτρων τον κύκλων των τριών μαθητών, τους οποίους επήρε μαζί του ο Κύριος, τόσο κατά την ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου, όσο και κατά την μεταμόρφωση, καθώς επίσης και στην αγωνιώδη προσευχήν στον κήπον της Γευστημανή. Ο Ιωάννης είναι ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς. Για τον θερμόν ζήλων και την πολλήν αγάπη την οποία ενδείκνυε προς τον Κύριον ο Ιωάννης, όσον και αδελφός του Ιάκωβος, ονομάστησαν από τον Κύριον Βουανεριές, δηλαδή οι Ήβροντής. Ο Ιωάννης είναι ο μόνος εκ των δώδεκα μαθητών, ο οποίο παρακολούθησε τον Ιησούν μέχρι και αυτού του σταυρού. Είχε δέκα την τιμήν εις αυτό να εμπιστευθεί ο Κύριος τη μητέρα του, όταν του είπε «Ιδού η μήτυρ σου» Ιωάννου, 27. Εξ από τον Αυτοκράτορα Διομητιανών ει την νήσων Πάτμον, είδαν εκεί την αποκάλυψη. Μετά από τον θάνατο του Αποστόλου Παύλου και την καταστροφή των Ιεροσολύμων, εγκατεστάθη στην Έφεσον, όπου και συνέγραψε το Ευαγγέλιόν του κατά το 85 έω 95 μετά Χριστών. Κατά τον Ιερώνημον, ο Ιωάννη, όταν έφτασε βαθύ γύρα, επειδή δεν μπορούσε πλέον να διδάσκει διαμακρών του πιστού, περιορίζεται να επαναλαμβάνει τεκνία, αγαπάτε αλλήλου.